για να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι, το λάθο από το όνειρο, το φιλί από τη συνήθεια τη εγκύτητα, αυτό που έχει που κατέκτησε από αυτό που σου παίρνουν. Φουλιά και χαμαλίκη και βρώμα και πλύσια, Μαζεύτηκαν οι Λύκει να μπουν στην Εκκλησία. Κοιμάμαι στο χαλίκι χορταίνω από βρυσιά Και με έχει σα σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια Πού θα πάμε, πού θα πάμε, πού θα τι θα, θα πάμε, φάμε, τι θα, θα φάμε, φάμε. Εκλέψα μια λαμαρίνα Με ζέστη ζεστή φαρίνα Σώπα σόπα σώπα σώπα Δε μου το πες δε σου το πα. Πάψε πάψε πάψε πάψε και ό,τι μπροστά σου χάψε Την να χαψει. Ό,τι μπορείς και χρειάζεσαι για να συνεχίζεις Και να αντιστέκεσαι Την ώρα που όλα επιβάλλουν παθητικότητα και λήθαργό Μόνοι σου λύσει εσύ και οι εφιάλτες σου. Δουλειά και <Τι> χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά Κοιμάμαι στο χαλίκι χορταίνω από βρισιά Και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαδεσιά Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα πάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα, μέζε στη ζεστή φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα. Δεν μου το πε, δεν σου τοπα. Πά. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε. Και ο γυρί μπροστά σου χάψε. Όταν γκρεμίστηκε το σπίτι μου και σκάφτηκε βαθιά με τα υπάρχοντα. Και δεν μιλώ εδώ για χρήματα και τέτοια. Πήρα του δρόμου μοναχώ φυρίζοντα. Ήτανε βέβαια μεγάλη περιπέτεια. Όμω οι πόλει φλέγονταν τόσο όμορφα. Ασύλληπτα πυροτεχνήματα ανεβαίνανε στον πράον ουρανό με διαφημίσει ευνίδιων θανάτων και αλαξοπιστήσεων. Μανώλησα αναγνωστά εκεί. Δουλάκι και χαμαλίκι και βρώμα και πλήσια. Μαζεύτηκαν οι Λύκει να μπουν στην Εκκλησία. Κοιμάμαι στο και χωρετε από βρισιά και μέχει σα σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα, με ζέστη, ζέστη φαρίνα. σόπα σώπα, σώπα, σώπα, δε μου το πες, δε σου τοπα. Πά. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, κι ό,τι βρει μπροστά σου χάψε. Όμως οι πόλεις φλέγονταν τόσο όμορφα. Ασύλληπτα πυροτεχνήματα ανεβαίνανε στον μπράουν ουρανό με διαφημίσεις ευνίδιων θανάτων και αλλαξοπιστήσεων. Σε λίγο φτάσανε και τα μαντάτα πως κάηκαν όλα τα επίσημα αρχεία και βιβλιοθήκες. Οι βιτρίνες των νεοτερισμών και τα μουσεία. Όλες οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων και θανάτων. Έτσι που πια δεν ήξερε κανείς αν πέθανε ή αν ζούσε ακόμα. Όλα τα δούνε και λαβήν των μεσητών Από τους σήκουσαν ανοχή τα βιβλιάρια των κοριτσιών. Τα πιεστήρια και τα γραφεία των εφημερίδων. Εξαίσια νύχτα, και μόνη, οριστική. Όχι καθόλου όπως οι λύσεις στα περιπαιτειώδη φίλου. Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Μανόλης Αναγνωστάκης. Την νύχτα αυτή η αστυνομία Μάζεψε τους αλίτες απ' το πάρκο Πλάκωσε το εκατό και ακουγόταν μέχρι εδώ η σιρήνα Φύγε φύγε όσο έμεινε καιρό Για τη νύχτα στο κρατικύριο η νεκρία Πώς βαστιέται τέτοιος εξευτελισμός Και το στόμα σου φαρμάκι απ' τα τσιγάρα Το πρωί στο λοφορεί Μια διαδήλωση Κοιτάς πίσω από τα τσάνια Τίποτα δεν πουλιόταν πια Τίποτα δεν πουλιέται πια Γιατί όλα πουλιόταν χρόνια Και τώρα που πεσανε τιμές Φοβήθηκες Και σταμάτησες να πουλάς και να αγοράζεις από όλα τα τραγούδια αγαπούσα πιο πολύ τα λαϊκά. Η ζωή μου έχει αλλάξει και έτσι τώρα θα με ζαχαρώνουν πια. Το κλειδί βάζω στην πόρτα για να μπω. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό. Και όταν πέφτει το σκοτάδι, τι να πω. Σε θυμάμαι με το πράσινο πανεπιστήμιο φέρνεις χρώματα στη μέση γιατί υπεξαιρέθηκαν από ομάδε, κόμματα και δόγματα. Τον αχρωμάτωπα υποκρίσου και προχώρα με την αφή και του τοίχου. Κι όταν πέφτει το σκοτάδι, στα υπόγεια τα ρεύματα βουίζουν. Την αλήθεια ποιο θα μάθει. Ένοργοι θα με κρίνουν. Η ζωή μου έχει γεμίσει μυστικά. Του διαδρόμου ψευδομάρτυρε καπνίσουν και οι φίλοι με κερνούν ναρκωτικά. Και το κόμμα με τραβάει από το μανίκι. Ξεχυλωμένο και τη εννοιάζει. Ούτε που νιώθει πω το τραβάνε. Εδώ πάρε τι ενοχέ σου παραμάσκαλα και πενοχοποιημένα κοίτα του τα μάτια. Μην κοιτά του στρατιώτε στα δημόσια ορεικτήρια σοβαρή. Μου θυμίζουν επεμβάσεις, μου θυμίζουν ιστορίες γιορτακή Την θυμάμαι ένα κάπονα διαβαίνει Στο ασασέρολο φοβότανε να πει. Η συνέφουλα μου κερδίζει το παιχνίδι Τώρα στο χέρι τη κρατάει το ψαλίδι Και έτσι είναι περισσότερο ορφανή έτσι εδώ σε ξαναβρίσκω Αλέξη μου με τη λόγια να σ' το πω. Τα ορφανά μου που κρυώνουνε Μου κάνουνε βαρύ εκβιασμό Που ακούστηκε ο Άλκης να πεθαίνει Όλη νύχτα ψήνονταν στον πυρετό στο διάδρομο είχα η δίνα νεκρό Οι γιατροί δεν μας δίνουν σημασία Διαστικά μας κουβαλούν στα χειρουργία Εδώ θέλει νηστέρη είπε Και ψέξες να βρεις τα λόγια που μπορούν Η ποτήλια είχε αδειάσει Του Μπαρμπαλέξανδρου η ποτήλια έχει αδειάσει Και από το πάρκο μέχρι εδώ η σειρήνα του 100 ακού σουουλιάζει. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό, και τσιτσάνει με αγιάλα με πρωγκάρι. Αυτή τη νύχτα η καρδιά μου είναι βαριά. Δεν υπάρχει ούτε μια λέξη Να μου δώσεις, Αλλά εσύ Που μ' αγαπούσες μια φορά όπω πριν Έτσι και τώρα Θα με νιώσεις. Θα σε νιώσουν Όλοι όσοι νιώθουν την ίδια μηχανία Και όλοι όσοι έχουν την ίδια ανάγκη Αλεξανδρος Παπαδιαμάντης ο κόσμος θα εξακολουθεί πάντοτε να βαδιζει εμπρό. εμπρός κουτσακούτσα, πότε, κουτσα -κουτσα, πότε σηκωπέσαι Με σκυρτήματα μονοπόδαρα, με σκοντάματα ή με βήματα καρκίνου Κι αλλί μόνον όσοι εγύρασαν και κουράστησαν Και δεν δίνανται να παρακολουθήσουν Εις επαλεώθησαν επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Άρα, άρα να τρίβεσαι διχο τη φθορά της τριβή. Τους Η μέρα εκείνη δεν θα, αργήσει, μου θα σε Το φως του ήλιου θα Και εσύ θα δρέχεις προ Το φως του ήλιου θα Και θα δρέχεις προ Δένα σκορφά το μέτωπο σου χρίζει βροχή στον ουράνο. και το ωραίο πρόσωπο σου και από το φεγάρι πιο χλωμό. και το ωραίο πρόσωπο σου και από το φεγάρι πιο χλωμό όταν θας μηχύσουν οι καρφίες μας, όλα θα και θα καθίνεις τις ο, ο και θα Τη μέρα δεν θα αρχίσει την νυχημένη όμορφη Σε βίρε ποτέ να τόλει Σε βίρε ποτέ να Δε αργήσει, την αέρα κοιτάζει κι είναι σε λίγα ποτέ σε ξανά Σε λίγα ποτέ σε ξανά Τι ψάχνει, Αγάπη, το παραχωμένο όραμα Τον αληθινό προορισμό Ανδρέας Λασκαράτος Με δυσκολιά τους πάντα Οι τίμιοι νοήμονες Εξεκολλήσανε τους ανοήτους Από τη χτινόδη κατάστασή τους Και τους διεφθαρμένους Από τη διεφθορά τους Συχνά δε Και τα δύο τα στοιχεία Επαναστατήσανε εναντίον του τους ευαργέτας Τους τίμιους νοήμονας και σκλήρα τους ετιμωρήσανε δι'α την ευεργεσία τους. Όταν ο Χριστός επεχείρησε να υψώσει τους ανθρώπους εις τας αληθείας του νοερού κόσμου, οι άνθρωποι τον ετιμωρήσανε με θάνατον. Όταν ο Σωκράτης θέλησε και αυτός να διδάξει τους ανθρώπους τα αιώνιες αλήθειες της ηθικής, οι άνθρωποι τον ετιμωρήσανε και αυτόν με θάνατον. Όταν ο Προμηθεύς επάσχησε να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων εις το φως της αληθείας οι άνθρωποι τον ετιμωρήσανε με θάνατον ο Αδάμ και η Εύα τέλος πάντων επειδή αγαπήσανε και ζητήσανε γνώση μη οι οι μεταγενέστεροι να τους θανατώσουν τους εκαταραστήκανε τους αφορέσανε οικιούς και το σπέρμα τους και διακηρύξεως τους εδιώξαν από τον παράδεισο Don't be afraid from happy end με φοβάσε την ευτυχική κατάληξη. Κορτβάιλ Μπρέχτ. Yeah. <laughs> Κανχάστ, βλέπει όνειρα γεροντοκόρη στο χαυνοτικό της ύπνο αφημένη σε ασεργή και βέβηλα δάχτυλα, να νουρισμένη στη μουσική των παρανοϊκών. Λευτέρης Πούλιος Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα και εσύ Μιλάσα σαν πτώμα. Όλα ό, όλα ω τα πεζοδρόμια, κουλούρια, ζητάει και λαχία κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Ειτήσει για τη Γερμανία. Μιλάω για τα παιδιά μου και η δρόμο mm -hmm. Έχω ένα χρόνο. να τα δω και λιωνώ μου γράφει η γιαγιά τους πως ρώτανε τα τρένα που είναι στο σταθμό που πάνε αδυνατός μου γράφει ώστε στελάκι Ανάγκη θάλασσα οτακή. Αρχίζει το σχολείο, η μαρινά. Θέλει να γίνει κάποτε γιατρινά. Τίποτα δεν πουλιόταν πια. Μανώρισε να γνωστάει η Ελλάδα που λε δεν είναι μόνο πληγή Στην πόση και ώρα καφές με καϊμάκι, Ραδιόφωνα και TV στις βεράντες Μπρούτζινο χρώμα, μπρούτζινο σώμα Μπρούτζινο πόμα η Ελλάδα στα χείλη μου Στις μάντρες η ψαρόκολα του ήλιου πιάνισαν έντομα τα μάτια Πίσω από τις μάντρες τα ξεκυλιασμένα σπίτια Γήπεδα, φυλακές, νοσοκομεία Άνθρωποι του Θεού και ρόπτρα του διαβόλου οι τραμβαγέριδες να πίνουν μόνοι κρασάκι της αράχοβας στη ΦΟΟ. Μιχάλης και Ανάς. Σου είναι και το δικό μας και εδώ είναι η λύση. Το μυστικό. το μυστικό το ξέρει εσύ που ψάχνει τι θα ψηφίσεις και αν ψηφίσεις σωστά. Εσύ που κουνά το κεφάλι σιωπηλό στι φωνέ και στις υποσχέσεις Εσύ που δεν ξέρεις πια τι ευχή να δώσει πέρα από το να αντέξουμε. Με χάλη Εδώ κοιμήθηκαν παλικά με τον τουφέκι στο να του πλευρό. Μεταξύ παιδιά στον ύπνο τους. Τσεμπέρια καλοτάξεδα περνούσαν και έφευγαν. Κυλίμια και βελέντζες τη νεροτρουβιάς. Τώρα Γαρμπίλι κι άρβυλα σε τούτο το οικοκυστήριο των βράχων. και τραμβαγέριδες να πίνουν μόνοι κρασάκι της Αράχοβας στη φω. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο, διαβάζει φιλάδες με μια μισή ραγμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι η στέγη μια παράγκα, είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκα και ο αφιές που μας ακολουθεί. Ποιο ακολουθεί και τι ψάχνει, και Ελλάδα. Πώς νιώθεις για την Ελλάδα τελευταία Από επιστολή που έστειλε ο Μάνος Χατζηδάκης Στις εφημερίδες Αυγή και Καθημερινή Τον Ιούλιο του 1988 Λίγες μέρες νωρίτερα Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Είχε δηλώσει στο μήνυμά του για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας Ότι δεν πρέπει απλώς να ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες Αλλά και οι Έλληνες στην Ελλάδα Και γράφει ο Χατζηδάκης Σε ποιαν Ελλάδα κύριε πρόεδρε. Στην Ελλάδα της αυθαιρεσίας, του κρατικού αιρασιτεχνισμού, του εξογγωμένου παρακράτους, της αναλγησίας και του εξευτελισμού του ανώνυμου πολίτη, του με επίσημο πρόγραμμα καταποντισμού της αξιοπρέπειάς του, του ευνοχισμού της νεότητάς του. Στην Ελλάδα με την εξοντοτική φορολογία για να καλυφθεί η ανυκανότητα του κράτους να ασκήσει οικονομική πολιτική, στην Ελλάδα της κομπίνας και της αστυνομολατρίας, της ταύτιση έθνος και κάθε κυβερνήσεως, ώστε σαν ο πολίτης αντιδρά να χαρακτηρίζεται αυτομάτως ως αντεθνικός. Όχι κύριε πρόεδρε, όσοι ξεφύγαμε από τις τοργικές τοπίες της Μητρός Ελλάδος και μείναμε ελεύθεροι, θα διδάξουμε και τους άλλους να γίνουν ελεύθεροι και να μην ανήκουν πουθενά. Κάθε σοβαρός Έλληνας οφείλει να αντιδράσει στη μεσεωνικής προθέσεως «Συγχωρέστε με, ρίσεις σας». Οι Έλληνες πολίτες δεν ανήκουν. Φροντίσατε να κάνετε την προεδρική σας θετία πιο σεμνά και δίχως μεγαλοστομίες, γιατί η Ελλάδα σας, θητεία πιο σεμνα και διχως Πρόεδρε, αρχίζει να μας αρρωσταίνει. 28 Ιουλίου 1988 Φερνάντο Πεσόα Η διακυβέρνηση του κόσμου αρχίζει από τους εαυτού μας Δεν είναι οι ειλικρινείς που κυβερνούν τον κόσμο Αλλά ούτε και οι ανηλικρινείς Είναι αυτοί που κατασκευάζουν μέσα τους μια πραγματική ειλικρίνεια Με μέσα τεχνητά και αυτόματα Αυτή η ειλικρίνεια συνιστά τη δύναμή τους Και είναι αυτοί που ακτινοβολεί μπροστά στη λιγότερο ψεύτικη ειλικρίνεια των άλλων το να γνωρίζω να εξαπατώ τον εαυτό μου είναι το βασικό προσόν του πολιτικού. Μόνο τους ποιητές και τους φιλοσόφους αρμόζει να έχουν μια πρακτική άποψη του κόσμου, γιατί μόνο αυτοί δεν έχουν ψευδές Βλέπω καθαρά, ίσουν δεν ενεργούν.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 Δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω, απλά να μου δοθεί ετού τη χάρη. Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσε μουσικέ, που σιγά σιγά βουλιάζει, και την τέχνη μα τη στολίσαμε τόσο πολύ, που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό τη. Και είναι καιρό να πούμε τα λιγοστά μα λόγια, γιατί η ψυχή μα αύριο κάνει πανιά αν είναι ανθρώπινο ο πόνος, Δεν είμαστε άνθρωποι μόνο για να πονούμε. Γι' αυτό συλλογίζομαι τόσο πολύ τουτε τις μέρες το μεγάλο ποτάμι, αυτό το νόημα που προχώρει ανάμεσα σε βότανα και σε χόρτα και ζωντανά που βόσκουν και ξεδιψούν και ανθρώπους που σπέρνουν και που θερίζουν και σε μεγάλους τάφου, ακόμη και μικρές κατοικίε των νεκρών. Αυτό το ρέμα που τραβάει το δρόμο του και που δεν είναι τόσο διαφορετικό από το αίμα των ανθρώπων και από τα μάτια των ανθρώπων όταν κοιτάζουν ίσχυα πέρα χωρίς το φόβο μες την καρδιά τους, χωρίς την καθημερινή τρέμουλα για τα μικροπράματα πράγματα ή έστω και για τα μεγάλα, όταν κοιτάζουν ίσχυα πέρα καθώς ο στρατοκόπος που συνήθισε να αναμετρά το δρόμο του με τα όχι όπως εμείς, τα βερβόλια μες τους αντισμένους κήπους σαν άρδε θα στή... σου είπες και απέναντι σου ένιωσες όσους σε κυνηγάνε τόσα χρόνια όσους σε απειλούν, όσους σε διαβάλουν όσους σε κορόιδεψαν αφού πρώτα υποσχέθηκαν όσους το φόβο τους τον έκαναν τυραννική εξουσία όσους ποτέ δεν κοίταξαν κατάματα τη μάνα díscolo. Δεν ήρθες να και σιγά σιγά έπεσαν τα μαλλιά του όχι πω ήταν όμορφα μαλλιά Μονάχα που πολλές φορές η μάνα του Είχε αποθέσει πάνω του τη ροζιασμένη της παλάμη Μιχάλης Γκιανάς Μια κοπέλα απ' τη βάθμου μικρή μια αρχοντήσα Την μιλά στον ήρω μου και την ερωτήσα Χρύση βαρκούλα νίδα με ένα Σκιζει το νεράκι για την Ανατολή. Μου είπε πω δεν περνάνε χρυσέ πια. Αργά τι νύχτε μόνο παλεύουν στα νύχτα με το κύμα, τα το οτοκίματα σκοτίνα νερά. Βγει το φως Ακούγονται βραβούλια και ένας γλυκός αφός Πριν να φανεί ο και πριν να βγει το φως Εμείς το υπομονετικό ζύμαρι ενός κόσμου που μας διώχνει και που μας πλάθει Πιασμένοι στα πλουμισμένα δίχτυα Μια ζωής που ήταν σωστή και έγινε σκόνη και βούλιαξε μέσα στην άμμο αφήνοντας πίσω τις μονάχα εκείνο το απροσδιόριστο λίκνισμα που μαζάλισε μια αψηλής φοινικιάς Γιώργος Εφέρης και Φάουστ σε SMS του Γιώργου Βέλτσου έζησα για να πάθω και να οικοδομώ και Γιάννης Κοντός δεν με χωράει το σώμα μου θέλω να επεκταθώ, να φύγω Ανοίγω τη βρύση, τρέχει το νερό, τρέχει η νύχτα Σκύβω να πιώ να ξεχάσω Τυπάω πάνω στο πεθαμένο μου πρόσωπο Ανάβει μια φωνή, φωνή της σιωπή. Η ροή της μνήμης με τεινάζει πίσω στο κορμί σου Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι Μια δεύτερα στην πλατεία με. Δεν το ήω θέσε κανεί, ήταν μια μικρή αγάπη, φοβισμένη τελικά που την άγρισε μονάχα ένα λεπτό. Mm. Mm. Και την προσπέρασα και εγώ τώρα, τι το θέσει αυτό το τραγούδι σε μια ιστορία πολιτική δεν θα έχει δίκαιο η πανδώρα να το βρίσκει περιβολικά συναισθηματικό. Κι όμω, εδώ σε αυτή την πλατεία, σε αυτά που δεν προλάβαμε, θα βρει το πολιτικό και το ουσιαστικό που λείπουν. Αν δεν ήταν λάθο μέρα, αν δεν ήταν Δευτέρα, αν δεν ήταν η πλατεία Αμερική. Μπορεί και να αγαπιόμασταν εμεί και αν δεν σε πιάνει φανάρι. Να γινόμασταν ζευγάρι και να κάναμε πολλά πολλά παιδιά Μα δεν έχει σημασία τώρα πια Τώρα πια έχει σημασία να ξαναβρεις όσα δεν πρόλαβε, Τουλάχιστον να τα πλησιάσεις Να μην αφήσεις τις πλάνες να σε οδηγήσουν σε χαμένες μέρες πάλι Να χαμογελάσεις... Σ' να σε βλάψουνε γυρεύουν Και να προσπεράσεις έτσι Που το κάζει να είναι Προέκταση του κορμιού σου Τώρα πάλι είμαστε μόνοι Όμως μη ζητάς συγγνώμη Δεν αξίζει ούτε να το συζητά. Ήταν κάτι που δεν έκανε για μας Ήταν ένα κουταβά το σκυλάκι μια στην πλατεία Αμερικής. η πόλη έχει γεμίσει αδέσπο ή ανέστιου ή αυτού που ψάχνουν και μπορέονται τα σκουπίδια. Γιαπό την πλατεία Αμερική σαν το σκυλάκι σου. Το πάλι από το Facebook του Πάνου Μιχαί πίνετε. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είσαι εκεί έξω ο μόνος σου, απροστάτευτος. Δεν βρίσκεις καταφύγιο εκτός κι αν λες ψέματα, οπότε στην περίπτωση αυτή έχεις φτιάξει το καταφύγιο σου και θα μπορούσε να πει κανείς έχεις γίνει πολιτικός. Η πολιτική γλώσσα όπως χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς δεν εκφράζει τέτοιε αναζητήσει εφόσον η πλειονότητα των πολιτικών Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, ενδιαφέρονται όχι για την αλήθεια, αλλά για την εξουσία και τη διατήρηση αυτής της εξουσίας. Για να διατηρήσουν αυτή την εξουσία, είναι αναγκαίο να παραμένουν οι πολίτες σε άγνοια, να αγνοούν την αλήθεια, ακόμα και την αλήθεια της δικής του ζωής. Ως εκ τούτου, ό,τι μας περιβάλλει είναι ένα απέραντο υφάντο ψεμάτων από τα οποία τρεφόμαστε. Τι απέγινε η ηθική ευαισθησία μας Είχαμε ποτέ κάτι τέτοιο Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις Μήπως αναφέρονται σε μια έννοια Που σπάνια χρησιμοποιείται σήμερα Τη συνείδηση Μια συνείδηση που δεν έχει να κάνει Μόνο με τις δικές μας πράξεις Αλλά και με το μέρος της ευθύνης Που φέρουμε για τις πράξεις άλλων Είναι όλα αυτά νεκρά Πιστεύω Ότι παρά τις τεράστιε αντιεξότητες η επίδειξη ακλόνητης, απαρέγκλητης έντονης πνευματικής αποφασιστικότητας ως πολίτες προκειμένου να ορίσουμε την πραγματική αλήθεια της ζωής μας και της κοινωνίας μας είναι ζωτική σημασία, υποχρέωση που βαρύνει όλους μας. Η ανάγκη είναι επιτακτική. Αν αυτή η αποφασιστικότητα δεν ενσωματωθεί στο πολιτικό μας όραμα δεν έχουμε καμιά ελπίδα να αποκαταστήσουμε κάτι που έχουμε σχεδόν χάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια I'm missing my Ζεσάρα Μάνγκου, μια εξέγερση συνειδήσεων. Η λειτουργία του κόσμου έπαψε το απόλυτο μυστήριο που ήταν. Οι μουχλοί του κακού βρίσκονται μπροστά στα μάτια όλων. Για τα χέρια που του χειρίζονται, δεν υπάρχουν πια γάντια ικανά να κρύψουν τι κοιλίδε του αίματο. Θα έπρεπε επομένω να είναι εύκολο για τον καθένα να επιλέξει ανάμεσα στην πλευρά τη αλήθεια και στην πλευρά του ψεύδου. Η my friend Missy Θα πρέπει επομένως να είναι εύκολο για τον καθένα να επιλέξει ανάμεσα στην πλευρά της αλήθειας και στην πλευρά του ψεύδους. Ανάμεσα στον ανθρώπινο σεβασμό και στην ασέβεια προς τον άλλον. Ανάμεσα σε αυτούς που είναι με τη ζωή και αυτούς που είναι εναντίον της. Δυστυχώ τα πράγματα δεν συμβαίνουν πάντα έτσι. Ο προσωπικός εγωισμός, το βόλεμα, η έλλειψη γενναιοδωρίας, οι μικρές δειλίες της καθημερινότητας Όλα αυτά συνεισφέρουν σε μια ολέθρια μορφή πνευματικής τυφλότητας. Να βρισκόμαστε δηλαδή στον κόσμο και να μην βλέπουμε τον κόσμο. Ή να βλέπουμε από αυτόν ότι ανά πάσα στιγμή την είναι να τα συμφερόντά μας. <Ρι> να βλέπουμε μέσα από τον κόσμο ότι ανά πάσα στιγμή τείνει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να ευχηθούμε παρά να έρθει η και να μας ταρακουνήσει επίγοντος από το μπράτσο και να μας ρωτήσει εξ Πού πας, τι κάνεις, ποιος νομίζεις ότι είσαι. Μια εξέγερση ελεύθερων συνειδήσεων θα χρειαζόμασταν. Είναι άραγε εφικτό. Να ζήσω ή να πεθάνω είναι το ίδιο γιατί η ζωή φυσικά δεν βρίσκεται σε αυτό το μικρό σώμα. Δεν ζούμε σε δημοκρατία, αλλά σε μια πλουτοκρατία που έπαψε να είναι τοπική και κοντινή, για να καταστεί παγκόσμια και απροσπέλαστη. Με άλλα λόγια, πιο ξεκάθαρα, λέω πως οι λαοί δεν εκλέγουν τις κυβερνήσεις τους, ώστε αυτές να τους οδηγήσουν στην αγορά, αλλά είναι η αγορά που ρυθμίζει με τους τρόπους της ώστε να οδηγήσουν τους λαούς αυτήν. Κι αν μιλώ έτσι για την αγορά, είναι γιατί σήμερα και κάθε μέρα που περνά περισσότερο από ποτέ, είναι το κατεξοχήν όργανο της αυθεντικής, μοναδικής και αναντήρητης εξουσίας, της παγκόσμιας οικονομικής εξουσίας, που δεν είναι δημοκρατική γιατί δεν την εξέλεξε ο λαός, που δεν είναι δημοκρατική γιατί δεν ασκείται από το λαό και που τέλο δεν είναι δημοκρατική, γιατί δεν αποβλέπει την ευτυχία του λαού. Η ιδέα της οικονομικής δημοκρατίας έδωσε τη θέση της σε μια ξεδιάντροπα αθρίων βευτική αγορά, παλεύοντας τελικά με μια σοβαρότατη κρίση στη χρηματοοικονομική της διάσταση, ενώ η ιδέα της πολιτισμικής δημοκρατίας αντικατεστάθηκε εν τέλει από μια αποξενωτική βιομηχανική μαζικοποίηση των πολιτισμών. Δεν προοδεύουμε... Οπιστοχωρούμε. Και θα γίνεται όλο και πιο παράλογο να μιλάμε για δημοκρατία αν επιμένουμε στην παρεξήγηση να την ταυτίζουμε αποκλειστικά με τις ποσοτικές και μηχανικές της εκφράσεις που ονομάζονται κόμματα, κοινοβούλια και κυβερνήσεις χωρίς να δίνουμε σημασία στο πραγματικό περιεχόμενο και στη διαστρεβλωμένη και καταχρηστική κρίση που στην πλεψηφία των περιπτώσεων γίνεται της ψήφου που τις δικαιολόγησε και τις τοποθέτησε στη θέση που καταλαμβάνουν. Ζωζέ Σαραμάγκου, μια εξέγερση συνειδήσεων. Πάλι από το facebook του Πάνου Μιχαήλ. Αναρωτιέμαι πόσα μου αρέσει έχουν μπει από κάτω. Έναν τον βρήκα ξαπλωμένο στις γρίλιας του μετρό. Μόνο νερό μου ζήτησε. Ο άλλος χώθηκε στον κάδο μην παγώσει, τον πήρε σκουπιδιάρικο. Αυτά στις μέρες της καλές, που ζητιανεύεις να επιστρέψουν. Κι η κοπέλα στο παγκάκι πεθαίνει ή ανασταίνεται. Και εκεί ο σταυρός ποιον κοροϊδεύει. Κι οι προύχοντες τόσα τους δώσαμε. αντιναπάνε να πάνε διακοπές γερνούν μες στα γραφεία και στα παράθυρα. Και τα ποιήματα πεταμένα στα σχολεία. Και τα παιδιά, τα όνειρα, ξοδεύονται στο μίσος. Κι εγώ, λόγια σπουδαία. Και ιδέες θαυμαστές. Και θαυμάστροι. μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Α αντιμετωπίσει τώρα κατά μέτωπο το τέρας που μας έσκιασε, όχι μόνο με την παρηγοριά του αλοκορμιού, αλλά με τα λόγια αυτών που δεν φοβήθηκαν. Κι εσύ, γυμνή ομορφιά του κόσμου, μέσα και δίπλα μου ξυπνά και με ρωτά τι στο καλό με δέρνει και νυχτώνομαι, που έχω να σηκωθώ πρωί, λογαριασμοί και τράπεζε και τέτοια, και είμαι παλαβό και τέλο πάντων έχει κουνούπια στα παιδιά και δες μην κατουρίθηκαν. Χαμογελάς, σκεπάζεσαι και το χαμόγελο κρατά ενώ ξανακοιμάσαι όπως τα αρχαία αγάλματα. Κι όνειρα βλέπεις αναλήψεις των πτηνών και των ερώτων κι εγώ ξύπνιος. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Ευτυχώς, γιατί η σιωπή και η αϊπνία αν δεν τη φοβηθεί φέρνουν την αλήθεια ακέραιοι. Ειδικά τώρα πολλά πάνε να σε ξαναμπερδέψουν με μάσκες και υποσχέσεις. Η μέρα θα έρθει και αν έχω φύγει αυτή θα έρθει τεράστια ακίσυχη. Τότε, τώρα θα είναι, θα γονατίσει το θεριό, θα γύρει να λιαστεί ανάσκελο το σκότος, θα απαλλαγεί το μισο από το μίσο η σφαίρα από τον στόχο. Θα χαωθεί η τάξη της φρίκης και ο νόμος, ανάγκη της αποτυχίας μας, θα σβήσει Θα ανοίξει το κελί Θα λαφρύνει το πάτημα χωρίς την αλυσίδα Θα λιώσουν η σημαία και το σκύπτρο Θα γίνει το σπαθί νερό και η δίψα παραμύθι Το παραμύθι δεν χρειάζεσαι Όχι, να αντισταθείς Κι αν είμαστε, κι αν είμαι, λίγος κι μια μέρα, γιατί ημέρα θα έρθει Κάποιοι, εμείς θα είναι, θα σταθούν Συνείδηση μες τα αίματα Να πουν σε όλους και σε εμάς Για όλους εμάς συγνώμη. Και όταν μεγάλα τραγουδήσουν Το ασήμαντο νυχτερινό τραγούδι της σιωπής μας Θα φέξει επιτέλους το ξημέρωμα Μιας νέας τραγωδίας Αν το μεταξύ. Τίποτα δεν μπορούσε πια να μείνει κρυφό Και ότι τα νέα που έφταναν ήταν αντιφατικά και συγκεκριμένα Προκαλώντας αλληλοανερούμενες εξάρσεις στα πλήθη Ποτέ δεν έφερναν κάποιον αέρα αισιοδοξία Το αντίθετο Οι ελπίδες όλο και λιγόστευαν Τις στιγμές εκείνες τίποτα δεν υπήρχε πιο αόριστο από τη λέξη ελπίδα Και τίποτα πιο σκοτεινό από το νόημά τη. Ως που μαθεύτηκε πως είχε καταρρεύσει και το ανατολικό μέτωπο και αυτό έκανε τον κόσμο να επιταχύνει την κίνησή του προς τα βόρεια Μέσα στο γενικό χάος η κίνηση αυτή είχε τη θέση της Γιατί ήταν μια κίνηση καθαρής απελπισίας Με τάσει συγχρόνως αυτοκαταστροφής και αυτοσυντήρησης Αφού η χώρα ήταν κυκλωμένη από όλες βέβαια τις μεριέ, Μα είχε και τις βουνοκορφές της στα βόρεια Που προσφέραν για λίγο την ανακουφιστική ψευδέστηση του απόρθη του καταφύγιου. Όμως δεν είχε καμιά διέξοδο προς τη θάλασσα. Το αίσθημα της ασφυξίας ξαφνικά και του αδιέξοδου, της παγίδευσης, της περίσφυξης, του κλείου, του πνιγμού, έκανε τα πλήθη και εκείνα που είχαν παραμείνει στις πόλεις και εκείνα που είχαν κατακλείσει όλα τα περάσματα προς τα βουνά, να στρεφογυριζούν αφανώς γύρω από τον εαυτό τους, μέχρι που κάποια στιγμή κά Σταμάτησαν και περίμεναν Σαν ένας άνθρωπος που δεν τον παίρνει ο ύπνος Και οργώνει προσόλες όλε τις κατευθύνσεις το κρεβάτι του Προσπαθώντας να αποφύγει το αίτιο της αϋπνίας Αλλά συνεχώς ανακαλώντας το με τους ανεπαρκέστατους Τους τραγικά τελέσφορους εξορκισμούς του Ώσπου ξεθεωμένος Λαχανιασμένος με τον αφρό του επιληπτικού στο στόμα και τον εγκέφαλο υπεριψούμένο σε παγερό ξηράφι μέσα στο μαύρο βούτυρο της νύχτας. Στέκεται δέσμιος του μπερδεμένου νήματος της ανημπόριας του, σαν να τον έδεσε αυτή η ίδια. Εκείνες τις στιγμές δεν υπήρχαν παρά μόνο κοινά αισθήματα. «Πεθαίνω χώρα, Δημήτρη Δημητριάδη». Σήμερο μαζεύεται ο πύληνος, ο πύληνος εμβρίκα με την καρδιά σου μη λεια. Σα πει καλά, μπορεί και στη ψυχή μου να και να Στιγμή, στιγμή, στιγμή βραδιάζει Όλοι μαζί, σαν μια ψυχή, ένιωθαν την ανάγκη να αφαιθούν σε κάτι που θα χυμούσε πάνω τους και θα τους χάραζε με ανεξίτηλα σημάδια Ένιωθαν την ανάγκη να αλλάξω πιστήσουν, να περάσουν σε μια άλλη διάσταση να υποστούν μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση, να παρνηθούν τη γλώσσα τους, να κυλιστούν στην τροπή και τον εξευτέλισμο. Τα μάτια σου έγυρεψα στο πως να πες το πως να περπατήσω γλυκό, καημούς παλιους, καημούς παλιους να γίνω μυρογλυκό καημούς παλιούς, καημούς παλιούς να πίσω. Τα πικρά Τα μάτια μου Στιγμή, στιγμή Στιγμή, στιγμή Όλοι μαζί σαν μια ψυχή Ένιωθαν την ανάγκη να ξεγυμνοθούν μπροστά σε όλους Και να αρχίσουν να λένε και να κάνουν αυτά Που πριν θα τα αποκαλούσαν φοβερά να μυρίσουν βρόμικες κάλτσες εισπνέοντας πολύ βαθιά Να σκοτώσουν τους γονείς τους Να καταστρέψουν τα ενθυμιά τους Να κάψουν τις ταυτότητές τους Να ζήσουν το φρικιαστικότερο από καταβολής κόσμου θέαμα Να παροδοθούν στην κτηνοδία Με την ψυχική ρεύση ανθρώπων που δεν πιστεύουν πια σε τίποτα Από όλα όσα είχε συσσωρεύσει ω τότε ο πολιτισμός Που τίποτα δεν συντηρεί την εμπιστοσύνη τους σε τίποτα και που το μόνο που μπορούν να πούν ότι θέλουν να γίνει είναι μια μεγάλη καταστροφή με αυτού μέσα πεθαίνω αχώρα χώρα Δημήτρη Δημητριάδη Η εποχή της οργής Αναρωτιέμαι με τρόμο Αν οι λαοί μπορούν να κυβερνηθούν με άλλο τρόπο εκτός από το φόβο Αυτό που κάνουν οι ισχυρές κυβερνήσεις στην Ανατολή Όπως και στη Δύση Αναρωτιέμαι με ντροπή και τύψης, Μήπως τα κουλάγ είναι αναπόφευκτα Προφανώς ο κόσμος είναι κακός Αυτό είναι περισσότερο από προφανές Ίσως άσχημα φτιαγμένος Άσχημα κατασκευασμένος Ο ήρωας της σημερινής μουσικής ιστορίας Πασχίζοντας να γλιτώσει Από τις καθημερινές υπνοτιστικές παγίδες της ζωής Τες παραποιημένης αλήθειας Όπως διηλίζεται από αρχομανείς συνειδήσεις και παράνομα νομιμοποιημένα κανάλια κατέφυγε σε εκείνους που δε φοβήθηκαν και βρήκε λόγια, τραγούδια και παρενέσεις για τον ίδιο και για τον καθένα που αναρωτιέται καθημερινά πως αντιδρά στον πανίσχυρο τύρανο, στον ιδιωτελή ηγεμόνα, στις πολυμένες συνειδήσεις, στην παραποιημένη αλήθεια. Και μεγάλη Γκανάς. Έτσι ήταν η Ελλάδα πάντοτε. Ένας δίσκος με αντίδωρα Κανένας δεν τη χόρτασε Στη σημερινή εκπομπή της Ιράς Που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια Ακούστηκαν Τα λουστράκια γραμμένο για το μέρικα Του Ηλία Καζάν Νίκος Γκάτσος Μάνος Χατζηδάκης Βασίλης Λέκας Ηλίας Λιούγκους Έλλη Πασπαλά Η θανάσιμη μοναξιά του Αλέξια Σλάνη Διονύση Σαββόπουλος Πικ Σλάξ Η μέρα κίνηδε θα αργήσει Μάνος Λοΐζος Δημητραγαλάνη. Γαλάνη September, Don't be afraid from the happy end Μέρι Μάργαρετ Κουρτβάιλ Μπερτολπρέχτ Παράγκα Διονύση Σαββόπουλος Μιλώ για τα παιδιά μου, Γιάννης Μαρκόπουλος Γιώργος Κούρτη, βίκη μου Το παραθύρι, Μπέρτολ Μπρέχτ, σε απόδοση του Βασιλι Ρώτα, χριστόφορος Θεοδωράκη, Χριστόφορο Αποσπάσματα από το εμβατήριο του Μελισάνθης Μάνου Ατζηδάκη. Στα περβόλια, Μίκη Θεοδωράκης από το τραγούδι του νεκρού αδερφού, Γρηγόρη Μπιθικότση. Όνειρο, Νίκο Γλικερία. Πλατεία Αμερικής, Μαριανίνα Κρυεζή, Ιλάκης Παπαδόπουλος, Αρλέτα. The Hat Blue Needs Η μέρα που θα έρθει, αλκυνός ο Ανίδης από τη μικρή βαλίτσα. Αποσπάσματα από τη μουσική του Μαξ Ρίχτερ για το The Leftovers. Βραδιάζει από την πολιτεία του Μίκη Θεοδωράκη, Δημήτρης Χριστοδούλου, Ριγόρης Μπηθηκότσης. Ακούστηκαν ο Γιώργος Σεφέρης και ο Μιχαλης Γκανά σε τους και ποίηματα του Μιχαλικοντού απόσπάσματα του Δημήτρη Δημητριάδη από το πεθαίνουσα χώρα. Η μετάφραση του Πεσόα ήταν της Μαρίας Παπαδήμα. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού. Πουθενά, όπου να είναι. Τέχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιώλης Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια Παντού Πουθενά Όπου να είναι